Τον ενακόμα FM, στέρεο. σκλάβος του. Τι άλλα ελληνικά έργα μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε. Τι άλλα ελληνικά να χρησιμοποιήσουμε. Ελεκούσι μου. Να, να σα βγάλουν στον δρόμο να πάτε με το του με το να το πάτε του Καροτσάκη. Με το χέρι να Το μετάξτε στην Τζιτάλια. Στα παπάρια του τι έγινε στην Ελλάδα. Ε, είναι νόμος αυτού του κράτου. Αναγκαστική απαλωτρίωση.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 Κυρίες μου και κύριοι, κυρίες μου και κύριοι, καλή σας ημέρα! Καλώς ήρθατε στο ράδιο Άρτας στους 101,5 Στον τοίχο θα στηθούμε και σήμερα καμιά περίπου για να ρίξουμε την καθιερωμένη ματιά Στην τρέλα που υφιστάμεθα Και όχι μόνο Ο Γιάννης Λαζάρου είμαι Εσείς 2681 4060 Για τις δικές σας παρατηρήσεις σα παρατηρήσει Κυρία μου και κύριέ μου, ο πλανήτης ζει μεγάλη αγωνία Όχι για να βγει ο Τσίπρας, αυτός θα βγει ούτως η Αλέος, επειδή είναι η ελπίδα Ζει μεγάλη αγωνία, σήμερα, μεσημέρι, βράδυ, το Βα... βαριά αύριο το πρωί Θα κυκλοφορήσουν οι φωτογραφίες του Εραστείου Μπάμια και της Μπιγιουνσέ Μπιγιουνσέ, ναι Έρωτας μεγάλος Αλλά αυτά αφήστε τα Σηκωθεί τα ποντιβάνια, καρέκλες, σουμιέδες ε, Από που κάθεστε Αυτά δεν είναι τίποτα κυρία μου και κυρία μου Φαντάζομαι ότι μερικοί από εσάς Οι οποίοι Κάναν κάποια μερο μεροκάματα εκεί να πούμε στην Ακρόπολη. Λοιπόν θα θυμούνται τον α, δικτάτορα. Δικτάτορα λέμε τώρα ρε παιδί μου. Το Γιαρουζέλσκι. Το λοιπόν θα θυμόσαστε ήταν και κολλητό του Παπανδρέα. Ήταν ο, ο τρίτο δρόμο. Του Ανδρέα, ναι. Ο τρίτο δρόμο να πούμε. Ο Γιαρουζέλσκι που φοράγε τα πατομπούκαλα. Τα μαύρα μου στην Πολωνία. Το θυμόσαστε. Το στρατηγό. Ε, μάθε λοιπόν ότι ο στρατηγό ζει. Είναι κοντά στα 100 Τον έχουν στο νοσοκομείο με ορούς, με οξυγόνα και ότου θάματος Πήγε η γυναίκα, γιατί έχει και γυναίκα Ο Γιαρουζέλσκι. δεν πεφέρουν αυτοί με τίποτα Είναι ξέρω εγώ γύρω στα 90 η γυναίκα Και πήγε και τον βρήκε κάτω από την κουβέρτα με την κόμενα την νοσοκόμα Να κάνει έρωτα Έκανε έρωτα ο Γιαρουζέλσκις Με την κόμμενα κάτω απ' την κουβέρτα Σε παρακαλώ πολύ δηλαδή Τι είσαι μωρή, εξουσία! Σηκωθείτε όλοι από τη βάνια καρέκλες σου Πά να γίνουμε εξουσία τέλος Μυρά! Ο Γιαρουζέλσκι τον έπιασε λοιπόν Είδε η, η κυρά του Γιαρουζέλσκι Γιαρουζέλσκινα Είδε να πούμε κάτι να κουνιέται κάτω από την κουβέρτα Σου λέει πάει να σπασμών Κάτι λέει κάνει την προσευχή του Να πούμε στο φεύγει και... Σηκώνει την κουβέρτα και τι να δει η νοσοκόμα έκανε μαλακτική περιποίηση στο... στο Γιαρουζέλσκι Σιδερένιος κι αυτός ο μου. Σιδερένιος Όχι <συγλίδι> αυτά είναι τα ωραία κυρίες μου και κύριοι <συγλίδι> Αλλά τα πιο ωραία είναι Σας λέω ακούτε αυτή την εκπομπή Ακούτε είμαστε προφίτες. Μπορούμε να προβλέψουμε τα πάντα Και έχουμε και απόδειξη σε ένα από τα δύο, τρία, τέσσερα βαριά τελευταία άρθρα το γράψαμε ότι θα γίνει γράψαμε ότι θα γίνει τηλεμαραθώνιος για τους εισμόπληκτους της κεφαλονιάς κυρία μου και κυριέ μου δεν είμαστε απλώς προφήτες λοιπόν ο Γενικός γραμματέας Διαφάνειας ναι, ποιος είναι αυτός ο Σούρλας ναι βέβαια ναι, ναι. προτείνει λοιπόν τηλεμαραθώνιο για τις Καταστροφές στην Κεφαλονιά Το δήλωσε σε ραδιοφωνική του συνέντευξη Κατάλαβες τώρα Με ρώτησε κάποιος, γιατί δεν παίρνεις πια συνέντευξης Οποιον να πάρω και τι να πούμε Δεν έχει σημασία όμως Είδες ότι δεν αλλάζουνε σενάριο τηλεμαραθώνιο Άντε πάλι θα δακρύσει η Λενίτσα Άντε η Ελενίτσα θα συγκινηθεί, θα πει «Μαμά, φέρε τον κουμπαρά να το σπάσουμε», να στείλουν τα λεφτά, να τα καταθέσουν σε ένα λογαριασμό που θα, θε, θα διαχειρίζεται αυτή τη φορά άλλο άλλος μολυβιάτης. Τα γνωστά δεν αλλάζει τίποτε μεγάλη. Δεν αλλάζει τίποτε. Απολύτως τίποτε. Α, ακόμη και όταν, ας πούμε, εντελώς τυχαία είναι να βγουν οι αγρότες στον δρόμο, α πούμε, και ο ΣΔΟΕ ανακαλύπτει δισεκατομεριούχους αγρότες τους οποίους κυνηγάει και διάφορα το ερώτημα όμω είναι το εξή. το γιατί τα πετάνε στον αέρα όλοι λίγος πολύ το γνωρίζετε καλύτερα από εμάς εδώ τους προφήτες εκείνο όμως το οποίο έπρεπε κάποια στιγμή να αναρωτηθούμε λέμε ρε παιδί μου να αναρωτηθούμε τώρα κεφαλικές λειτουργίε και κου... κουρέματα τώρα και κούραση μεγάλη να αναρωτιέσαι Πετάξανε χθες στην αρένα Τρεις λέει Βουλευτάδες Οι οποίοι έχουν λέει Πολλά εκατομμύρια ευρώ Και τα πήγαν λέει στο, εξωτερ, στο εξωτερικό Είναι ξέρω εγώ Ο κύριος Καπερνάρος Ο κύριος Κίκη Ήλίας Και η κυρία Ρε πούσι μου <Ρε> πάντων δεν έχει σημασία Λέμε τα ονόματα αφού τα βγάλαν Το θέμα είναι γιατί τα βγάζουν Λε, α, α, α, α, εντάξει, για τα βγάζουν. Εμείς θα βάλουμε δύο ερωτήματα Δύο ερωτήματα Έτσι Τι σχέση μπορεί να έχεις εσύ Αυτή τη στιγμή ο σφαγμένος μιλ... Εντάξει ρε παιδί μου Εσύ ο βολημένος Κάποια στιγμή μπορεί να γίνεις ρεπούση Κικίλιας Ή οτιδήποτε άλλο Εσύ ο αβόλευτος ο σφαγμένο. Σπαγ... Ο, ο κατακρεουργημένος τι δουλειά έχεις με αυτούς τους εκπροσώπους οι οποίοι διαθέτουν αυτό το μπακτολό και τον κάνουνε και βόλτες στο εξωτερικό και τον ξαναφέρνουν μέσα. Πρώτον, δεύτερον. Ορίστε. Γεια σου Κώστα. Τι κάνει η κοζάνη. Ααααα. το και να που θέλει να στείλει μου τα πυράγκα, σε μια μοίρα σπιράγκα σε αυτή. να γι' αυτό να να να έτσι, μπράβο, τώρα να τα πω, έλα υλιά, υλιά. Υλιά. Την καλημέρα έχετε κι εσείς, την έχουμε κι εμείς Από το ΡΑΔΙΟ ΓΙΟΝΙΣ Κοζάνι ΡΑΔΙΟ ΓΙΟΝΙΣ Να σου πω κάτι, κόστα. Είδα εκεί πέρα, έχεις κάνει μια ανάρτηση Βέβαια, μένα μ' άρεσε πάρα πολύ Μπορείς, σου παρακαλώ mm -hmm. Mm -hmm. Ναι, ναι, ναι. Mm -hmm. Ευχαριστώ πολύ κύριε τηλεαγροαντάμ mm -hmm. Κυρία μου mm -hmm. και κύριέ μου, λοιπόν Α, ήθελα να σου ρωτήσω Κώστα, εμένα μ' άρεσε πάρα πολύ Που έχεις ε, στο λογότυπο εκεί του ράδιο Γιόνις Έχεις βάλει ένα στραγαλίνι Έτσι τις λέμε εμείς τις καρδερίνες εδώ Στραγαλίνια ε, Καταλάβες, μ' άρεσε πολύ Είναι, είναι φοβερό πουλί η καρδερίνα Δεν έβαλες Γιόνι, έβαλες στραγαλίνι Καλημέρα και στον Νίκο, στην Κύπρο Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι και αγαπημένα μου Ελληνόπουλα από όπου και αν ακούτε Και το ερώτημα λοιπόν παραμένει Τι δουλειά έχεις εσύ με αυτού οι οποίοι διαθέτουν αυτές τις φτιαριές Τα εκατομμύρια και τα κάνουνε βόλτα πρώτον και δεύτερον Πού τα βρήκε η κυρία ρεπούση τόσα λεφτά από τις πανεπιστημιακές της δουλειέ Ή από... Από τα βιβλία που πούλησε Λέμε ρε παιδί μου αναρωτιόμαστε Από τα συνέδρια που συμμετείχε Πέρα στην Μπρούσα Ξέρω εγώ τι ερωτήματα Ρε παιδί μου Σε παρακαλώ πολύ Βάζουμε κι εμείς πρωί πρωί Και σοπαίνουν τα πουλιά Ακόμα και τα στραγαλίνια Σοπαίνουν κόστα μου Κυρία μου και κυριέ μου Ήρθε η ώρα για τα Μπινελίκια βινελίκιας το θα ρίξουμε τώρα μπινελίκια. Διότι κυρία μου και κυρία μου δεν γίνεται. Βάλτε μου ρε φόρο και στα τριγλικερίδια, βάλτε μου και στα λιπίδια, βάλτε μου παντού. Εμένα θα μου ανεβαίνουν τα τριγλικερίδια. Δεν γίνεται να μην μου ανεβαίνουν. Διότι, διότι αυτοί οι οποίοι επιλέγεις πέρα από σούργελα, πέρα από ηλίθι είναι φτιαγμένοι για να μου ταράζουν εμένα τα νεύρα. Όχι εσένα ρε μεγάλε τώρα που πίνεις την καφιδάρα σου και περιμένουν στα 1.500. Εμένα, οι τροϊκανοί θα φύγουν. Και εμείς τότε τι θα κάνουμε, τι θα απογίνουμε χωρίς βαριβάρους, μα είπε ηρωνικά, το καρτούν της ελληνικής πραγματικότητας, της τηλεοπτικής δημοκρατίας, ο οποίος είναι και πατριώτης, είναι και υπουργός, είναι και μπουμπούκο. <Τι> λοιπόν, σανεβαίνουν τα τρεκλικερίδια, Σανεβαίνουν τα τριγλυκερίδια δεν πάνε να βάλουν φόρο Βάλτε ρε φόρο και, και στο ουρικό οξύ βάλτε φόρο Βάλτε φόρο παντού, εμάς θα μας ανεβαίνουν Το καβάθιο ερώτημα λοιπόν Και τώρα τι θα απογίνουμε χωρίς βαρύ, βάρους Το προβληματίζει ιδιαίτερα το τελευταίο διάστημα Το μπουμποκο, έχει εγκαστρωμένη γυναίκα, ναι Λοιπόν Το είπε λοιπόν χτες βράδυ προσκεκλημένο στην εκδήλωση για το κοπίτο πίτα για το κοπίτο πίτα της Πανελλήνιας Ένωσης Φαρμακοβιομηχανίας λοιπόν και όπως είναι φυσικό είπε τις διάφορες πάπα ρολογίες του εκεί πέρα αλλά ειρωνεύτηκε μεγάλε ειρωνεύτηκε εμένα μπορεί να ανεβαίνουν τα τρεγλικερίδια. λοιπόν αλλά πάνω απ' όλα εσένα που αυτή τη στιγμή, χωρίς το παραγωγό... like somebody, dream, somebody, something... Α, ένας τηλεακροατής μου λέει, τι θα γίνουμε χωρίς βαρβάρους. Εμείς μια χαρά, λέει, θα είμαστε, όπως είμαστε και σήμερα με τα προβλήματά μας. Μάλλον αυτοί θα έχουν πρόβλημα. <Και> Από το και στο Θεού ταυτή, τηλεακροατή μου... Αλλά δεν το βλέπω μεγάλο no, Για μία ακόμη φορά θα γίνω απεσιόδοξος Some... Δεν το βλέπω μεγάλο yeah. Δεν βλέπεις τι γένεται γύρω σου Τι γένεται γύρω σου με τις υποτίθετε εκλογές Some... Δεν βλέπεις ότι ακόμη ο σφαγμένος Ο πεταγμένος στο βόθρο Στο βόθρο μιλάμε Ούτε τη... Μια τρύπα από τη μύτη δεν του αφήσαν από τα σκατά να παίρνει αέρα και τρέχει να παλαμακίσει τον κάθε σωτήρα ο οποίος βγαίνει και για τις εντόπιες κοινωνίες μιλάμε σωτήρας τώρα βγαίνει, αποφάσισε να αφήσει την νοσοκομιακή κουπέλα η νοσοκόμα να γίνει η, η περιφηριακή σύμβολος να μη σώσεις, μη, να το Λοιπόν, κυρία μου και κυριέ μου, μπινελικίων το ανάγνωσμα νούμερο 2. Κυρία μου και κυρία μου, όταν μιλάμε για Χρυσοχοίδη, δεν χρειάζεται να σας λέμε διάφορα, διότι αμέσως στο μυαλουδάκι σας έρχεται ένας άντρας, πατριώτης, μα πάνω απ' όλα σοσιαλιστής. Γιατί όπως είχε πει και ο Γιάννος, όλοι για το σοσιαλισμό παλεύουμε. Κυρία μου και κυριέ μου, ή θα πληρώσουν αυτοί που χρησιμοποιούν τους δρόμους ή όλοι μας Κατάλαβες Ο Χρυσοχοίδες δεν χρησιμοποιεί τους δρόμους Είναι μαθημένος από την εποχή του Ορεινού Αύγουστου Τι σου λέω τώρα θα μου πεις ένα στην Κοζάνη Α καλά Και εσένα στην Κύπρο Είχαμε εδώ χρόνια πολλά Τον Ορεινό Αύγουστο Μαζόχνονταν απάνω στα Διομέρκα Και να τα ελικόπτερα Και να τα, γα... τα γάλατα Και να τα μέλια Και να τα κρασά Λοιπόν, ελικόπτερα πέταγαν και όπω πάντα ο Κακομήρη εκεί, ο Μπαρμπαμίτσο, κοίταγε και έλεγε: Μάζευε ξύλα για το χειμώνα και έλεγε: Πού πάνε ρε παιδάκι με αυτά τα ελικόπτερα, Ναι, είναι ένα από αυτού λοιπόν. Του πατριώτε σοσιαλιστέ δεν χρησιμοποιεί δρόμο πια. Ή θα πληρώνουν αυτοί που πανε ρε παιδακι με αυτα τα ελικοπτερα ναι ειναι ενα απο αυτου λοιπον του πατριωτε σοσιαλιστάδες δεν χρησιμοποιει δρομο πια η θα πληρωνουν αυτοι που χρησιμοποιουν το δρόμο, ή όλοι μα. Όλοι μα, ποιοι όλοι μα, ρε Χρυσοχωρίδη, εκτό κι αν ξέχασε που έχει μια πατρίδα και εκεί που λέγεται βέρια. Και για να πα αυτή τη στιγμή από την Αθήνα στη βέρια για να φτάσει στη Βέρεια. Πρέπει να βάλεις υποθήκη και το σπίτι σου, για να πληρώσεις τα διόδια. Κατάλαβες μεγάλε, τι μας λες λοιπόν, τι, μα, τι ακριβώς μας λες. Ανεβείτε μου να αυξηθεί και το χρέος μου στην εφορία. Σε παρακαλώ πολύ δηλαδή, με αυτούς έχεις να κάνεις ρε μεγάλε, με αυτούς έχεις να κάνεις. Το θέμα είναι ότι, ορίστε. Λοιπόν, το πληρώνει τέλο κυκλοφορία 300 ευρώ το χρόνο, γιατί το πληρώνει. Για να ακονομάνει χρυσοκοίδιδε το πληρώνει και η μέτερη ρε πουλάκι μου. Το θέμα είναι λοιπόν, σκέφτομαστε τώρα με το άρρωστο μυαλό μα. Είχαμε αυτεπάγγελτη δίωξη για του κατοίκου εκεί των, ε, του Οροπού, οι οποίοι κάψαν το κουβούκλιο. Αυτεπάγγελτη δίωξη για του κατασκευαστέ του εθνικού δρόμου, ας μην αφήσουμε εδώ Ιωαννίνον, Άρτας, Ρίου, Αντιρίου. Να πούμε για αυτούς που είναι το πατρόν α, Αθηνών. Αυτεπάγγελτη δίρωξη για αυτούς τους δολοφόνους, οι οποίοι εισπράττουν και τα αυξήσαν τα διόδια. Δεν υπάρχει κύριε εισαγγελέα μου. Γιατί πληρώνουμε αυτή τη στιγμή. Όχι, δεν είναι, πρόκειται για καρμανιόλα. Δεν πρόκειται για δρόμο ο οποίος δεν τελειώνει ποτέ. Εντάξει μπορεί να βάλανε τις μπουλντόζες, σας τα λέγαμε. που έχει ο Σαμαράς με τους άλλους. Κάνε, κόβαν κάθε φορά και φώναζε ο άλλος. Hey! Hey! Πήγαινε περαδόθη με την μπουλντόζα να φαίνεται ότι δουλεύουμε. Hey. Δεν υπάρχουν... Κατάλαβες. Αλλά αυτούς. Και βέβαια είναι τόσο μάγκες. ξέροντας λοιπόν με ποιον έχουν να κάνουν. Που γι' αυτό ζητάνε λοιπόν σταυροδοσία. Διότι την έχει συνηθισμένη τη φάτσα του μπουμπούκου. Είναι πέρασε μέσα στο κύτταρό σου. Του χρυσοκοίδι. Αυτόν θα σταυρώσεις πάλι. Αυτόν γουστάρεις και δεν θα το σταυρώσει κανονικά όπως θα έπρεπε να το σταυρώσει να μυρίσει το πτώμα του στο σύνταγμα. Απάστε θα βάλεις με το χεράκι σου θα σταυρώσει τον ίδιο τον εαυτό σου στα ψηφοδέλτια τα οποία σου ετοιμάζουν με σταυροδοσίες και άλλα τέτοια κόλπα. Ξέρουν σε ποιους απευθύνονται, σε ποιου τα λένε και τι κάνουν. Διότι κυρία μου και κυριέ μου στη Ζανολόκληρο ΣΥΡΙΑΛ τώρα για το καμένο κουβούκλιο των διοδίων, συλλάβανε τον Δήμαρχα συλλάβαν τον Αντιδήμαρχα τον άλλο τον Αντιδήμαρχα τον τρίτο τον Αντιδήμαρχα συλλάβαν τον υποψήφιο Δήμαρχα yeah. λοιπόν ολόκληρο σύριε αλλά εκεί κάμερες, εικόνες ε, πανάσταση, δημαρχαίοι, αντιδημαρχαίοι δημοτική σύμβουλοι όλα αυτά για ένα κουβούκλιο και την αυτεπάγγελτη δίωξη του εισαγγελέα Your night, Αααα, ah, καλά κάτω yeah. συγχωρείτε, έχω μια διένεξη με τον Καραφρούζο Μάνου, yeah. ah, ας το να κάνω εκπομπή Λοιπόν yeah. κυρία μου και κυρία μου, έχω να κάνω μια καταγγελία αυτή τη στιγμή yeah. Μπούκαρε στο στούντιο ο yeah. Με καταπιέζει, yeah. δεν με αφήνει να κάνω εκπομπή yeah. Δεν με αφήνει να κάνω εκπομπή με καταπιέζει γιατί λέει, ''μπουκάρουν τα μηχανήματα'' Έλα εδώ ρε καραφλούζο. άμα δεν μπουκάρουν τα μηχανήματα, πως θα γίνει η ιστορία δεν γίνεται εκφοβή Απαπαπα! Τι είναι τούτος Κυρία μου και κύριέ μου και αν κατάλαβες τι τραβάω Τον πήραν τηλέφωνο λέει, από τη Νέα Ζηλανδία yeah. και του πήγαν ότι μπουκάρουν, μπουκώνουν τα μηχανήματα στη Νέα Ζηλανδία yeah. Στη Νέα Ζηλανδία yeah. νέα Ζηλανδία yeah. στον Τη Νέα Ζηλανδία, τι έγινε ρε παιδάκι Πά, πα, πά, πα, τη Νέα Ζηλανδία Ολόκληρο τέτοιο που λες Ολο... Κάτσε να ακούσουμε λίγο το τραγούδι, περίμενα Ναι που λες Ολόκληρος Ήλαιαν Οι Δημαρχαίοι, Αντιδημαρχαίοι Just... Υποψήφιοι οι Δημαρχαίοι γιατί κάψανε ένα κουβούκλιο με την αυτεπάγγελτη δίωξη του εισαγγελέως, κυρία μου και κυρία μου. Are... Η Ραχήλ. Mm -hmm. δεν θα άφηνε και αυτά τα κάγκελα να μην τα καβαλήσει. Mm -hmm. Η Ραχίλ είναι και ανεξάρτητη και ελληνίδα και πήγε πάλι στα κάγκελα. Λοιπόν έκανε επίθεση στην κυβέρνηση για τα διόδια. άπα, πά και η Ραχίλ στα κάγκελα oh, me... Α, πα, θα Γι' αυτό σου λέω τώρα Στη Νέα Ζηλανδία είσαι εσύ Ποια Νέα Ζηλανδία, φεύγα Ούτε στο βόρειο πόλο δεν βρίσκεις ησυχία me... Ούτε στο νότιο πόλο δεν βρίσκεις ησυχία hey. Θα σε εξετρυπώσουν εκεί Γιατί έχεις και εσύ το κύτταρο του Μαλακομαγνήτη Με συγχωρείς τώρα yeah. <laughs> Σε παρακαλώ πολύ hey. Κυρία μου και κυριέ μου In... Ο αντιπρόεδρος του Αρίου Πάγου έτσι να πούμε κανένα σοβαρό τώρα, Ζήτησε πειθαρχική δίωξη εναντίον Της ανακρίτριας Ελένης Περιδιαβίτη Η οποία χειρίστηκε την υπόθεση Του διωγγωμένου ελλείμματος Του 2009 Έλα ε, Με αυτό που μπήκαμε στο μνημόνιο ε, Το θυμώσες το μνημόνιο ναι. Μας είχε βάλει ο Κινέζος εσύ θες τώρα Κινέζο άλλον, αλλά ο, κανο, ο κανονικός Κινέζος, ο Socialist, ναι. Η ανακρίτρια ε, ζήτησε από την υπάλληλο της Ελστάτ Ζωή Γεωργαντά που κατήγγειλε τα φτιαγμένα αυτά νούμερα να συναντηθούν εκτός γραφείου για να τα πούνε. Oh! Αυτό σηκώνει μέχρι σεξουαλική παρενόχληση. Black. Αν ήμουν εγώ Ζωή Γεωργαντά έτσι θα έλεγα. Αρενόχληση σεξουαλικά. Η πέμπτη ειδική ανακρίτρια λοιπόν κυρία Αλλά είναι η παιδιαδίτη Λοιπόν, εμπήκε στο στόχαστρο της... Α, έρχονται... καλά εντάξει Έρχονται πειθαρχικές διώξεις για το φουσκωμένο έλλειμμα το 2009 Α, αυτά! Αυτά βλέπεις Αυτά βλέπεις και λες Φέρε μου πιο κοντά τον κρυμό Φέρε πιο κοντά τον κεάδα Κυρία μου και κυριέ μου Αλλά τι τα θες αυτά Γράφ, τα όλα με μία τι για Ρουζέλσκι που πηδάει την νοσοκόμμα Τι τι, αχ τα όλα με μια ρεπούση μου Ήρθε ο Τρισέ Ο Τρισέ, που θα μιλάει ο Τρισέ Στο κουτούκι του Γιαβρή Όχι, στο Μέγαρο Μουσικής Και Και Τι μας είπε ο Τρισέ, είναι ο Τρισέ τώρα Άμα δεν σου μιλήσει ένας Τρισέ Ένας μοσκοβισί, Ένας τέλος πάντων τέτοιο προσώπατο Άμα δεν σου μιλήσει ας πούμε ένας Jean-Claude Jean να σου πει να πούμε ότι the... Πώς να... Τι να είπε Με το ζουμίο ο Τρισέ Ότι την ξεσκίσαμε την Ελλάδα Λοιπόν για να μην καταρρεύσουν Τα προηγμένα κράτη Πρόσεξε Σου πέταξε τη ροχάλα μέσα στο μέγαρο μουσικής Και τα χάπατα από κάτω Έπρεπε να τιμήσουν Τους άνκλον Τρισέ Διότι Δεν θεωρούν τον εαυτό τους προηγμένο κράτος δεν θεωρούν τον εαυτό τους προηγμένο άνθρωπο Διότι αν μη τι άλλο Αυτά δεν τα ανέχεται Και ένας μη προηγμένο. Δηλαδή κάτω άμα πας να πούμε Μες στον Αμαζόνιο Που τους κυνηγάνε εκεί οι ανακόντες Και τους πεις το και το Θα σου αμολύσουν και παλιά Στο κεφάλι Αλλά επειδή εμείς δεν είμαστε προηγμένοι Ήρθε ο προηγμένος Ζαν Κλότ Μες στο σπίτι μας Μα τη γυναίκα Μα έκανε, μα έφαγε το φαΐ μας πήρε και έναν πολύ πολυέλαιο που είχαμε να πούμε Σβαρόφσκι. Τον είχαμε πάρει όταν είχαμε λεφτά. Τεκαετία του 90. Ναι. Λοιπόν, και μας είπε ότι δεν είμαστε και προηγμένοι και ότι μα κάνουν ό,τι μας κάνουν για να σωθούν αυτοί οι προηγμένοι. Α, μεγάλε τώρα. Τι θα γίνουμε χωρί βαρβάρου. Όπω μα είπε και ο Βομβούκιο. Ναι. Έχουμε το Κομφούκιο και το Βομβούκιο Μουσική Κυρία μου και κυριέ μου Εσύ που έψαχνες να μεταναστεύσεις Μην ετοιμάζεσαι Τουλάχιστον αν το μυαλό σου Να πας στην ελβετία για να σε κοντά στα λεφτά σου Εκεί στις φυρίδες Άρε, Πασόκ μεγάλε. Γιατί αναφώνησα Πασόκ μεγάλε. Βλέπω το δρόμο εδώ και τα σού που περνάνε εδώ κάτι με τον ιδρώτα στα αποκτήσαν τα παιδιά όλα. Ναι. Λοιπόν η Ελβετή για να σε ενημερώσω μη και σου φύγει. Λοιπόν, αποφάσισαν κανένα δημοψήφισμα οι άνθρωπες τον περιορισμό τη μετανάστευση στη χώρα του από τα κράτη ΕΕ. Δεν του ενδιαφέρει αν είσαι Τώρα πως θα γίνει να βαφτούμε κουγκουλέζι Πακιστανοί, Αυγανοί να πάμε στην Ελβετία Τι να κάνουμε Η Ελβετία λοιπόν Από τα κράτη της Ευρώπης δεν θέλει μετανάστες Δεν σας θέλει Βέβαια από τον νότο τη. Γιατί ο βόρειος Που είναι και ανήκουν κι αυτοί Λοιπόν είναι άλλη ποιότητα άνθρωπας Τώρα που άκουσε η ΕΕ Απήλυσε Τους Ελβετούς ότι θα σταματήσουν οι Ευρωπαίοι τι επενδύσει Στην Ελβετία Μπου Της <Τι> κάναν της Ελβετίας μπου Ένα, no like... ε, αυτά τα ωραία συμβαίνουν Κυρία μου και κυρία μου Και φυσικά, φυσικά Αν υπήρχε μεροκάματο να επιβιώνουν όλοι οι άνθρωποι έτσι, Να επιβιώνουν μιλάμε Όχι να ζουνε πια Θα γέλαγε και λίγο με όλες αυτές τις ιστορίες Γιατί θα έλεγε, Ρε δεν πάνα μου Λοιπόν <Λίγε> <Λίγε> <Λίγε> <Λίγε> <Λίγε> <Λίγε> Με όλες αυτές τις ιστορίες που στείνεται Με όλες αυτές τις ιστορίες που στείνεται Διότι Κυρία μου και κυρία μου Διότι Είπαμε Είναι να γελάς Είναι να γελάς Το Harvard χάλασε Από τοπική οργάνωση του Πασόκ Θυμόσαστε Γιωργάκης κάτω να μιλάει Πως τη λένε την άλλη Την Μπέμπα εκεί τη... ε, Την Πασόκαινα oh, Τα ξεχνάω κιόλας Φύρανα Κωστά Λοιπόν Τώρα κυρία μου και κυριέ μου, θα πάει ο Μπομβούκος, ο Μπομβούκος τώρα σου λέω, να δώσει δύο διαλέξεις στο Χάρβαρντ. Θα πεταχτεί μέχρι το Χάρβαρντ να δώσει δύο διαλέξεις στο άνθρωπος. Ε, να τους πει και αυτούς πώς θα εργαστούν εκεί πέρα για να εδραιωθεί η δημοκρατία. Αυτά τα ωραία συμβαίνουν, βέβαια κυρία μου και κυρία μου. Αυτά συμβαίνουν στη ζωή Μάτριξ που, που έχουν στήσει όλοι αυτοί, και αργάζουν το πετσί χιλιάδων Ελλήνων η πραγματικότητα είναι η εξής ενώ ο Μπουμπούκος ο Γομβούκιος κάνει αυτά που κάνει ο Χρυσοχοίδης και η Παρέα Σαμαροβενιζελοκουρέλιδες και όλοι αυτοί οι καρκινοπαθείς εδώ περνάμε στην πραγματική ζωή οι καρκινοπαθείς έχουν γίνει μπαλάκι να ψάχνουν τα φάρμακα για τις χημεοθεραπείες τους από το εσύ στο νεοποιεί που έγινε τώρα παιδί λοιπόν και πάλι πίσω γιατί ο Μπουμπούκος, ο μπουμπούκος αυτό το καρτούν λοιπόν αλλάζει με εγκυκλίους τις λίστες γιατί δεν του κάθεται το νούμερο ανάπτυξης αυτή είναι η πραγματική ζωή και φαντάσου τώρα λέμε χτύπα ξύλο καρκινοπαθής ο οποίος πρέπει να πάει για χημειοθεραπείες από μια πόλη της Θεσσαλίας ή της Μακεδονίας λέμε ρε παιδί μου να πάει στην Αθήνα ή από μια πόλη της Υπήρου τι διόδιο έχει να πληρώσει δεν είναι μόνο που δεν βρίσκει τα φάρμακα γιατί ο Μπουμπούκος έτσι έτσι του τούρχεται να μην χρησιμοποιήσω άλλη έκφραση είναι και τα διόδια τώρα είναι και η βενζίνη καταλαβαίνεις μεγάλε αθάνατε εσύ που νιώθεις αθάνατος ότι αν σου χτυπήσει την πόρτα δεν έχεις γλιτωμό από πουθενά. Από πού να έχεις γλιτωμό, από το Κράτος δικαίου, καλή σας μέρα. Από πού να έχεις γλιτωμό. Μέσα. Από πού να έχεις γλιτωμό, το κράτος δικαίου, από τους νόμους του νόμου του κράτου. Από πού να έχεις γλιτωμό, πες μου. Άιντε. Αυτή είναι η πραγματική ζωή κυρία μου και κυρία μου. Τώρα ξαναπερνάμε στο Matrix. Βγήκε ο Τζορτζ Κλούνεϊ και δεν είπε τίποτα. Ειλικρινά δεν είπε τίποτα υπέρ των μαρμάρων να γυρίσουν στην Ελλάδα κτλ. Απολύτω τίποτα. Δεν έχασε την ευκαιρία ο Πάνο Παναγιοτόπουλος σου λέει Τζορτζ είναι αυτό. Κάτσε να του στείλουμε ένα γράμμα και του στείλε γράμμα λέει και τον ευχαριστεί ε, μάλιστα τον καλεί για παϊδάκια. Στη... κάτω στη στην ταβέρνα να πούμε που πήγαινε, στο... που πήγαινε το... του που πήγενε το το λένε Λοιπόν αυτά δεν χάνουν ευκαιρία. Λοιπόν και αξιότιμε κύριε Κλούνεϊ Απευθύνομαι σε σας ως Υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού της Ελληνικής Δημοκρατίας αλλά πιστεύω ότι εκφράζω όλους τους Έλληνες <laughs> λέει μου τέτοια δώσ' μου τέτοια φτιάξε με σου λέω ούτε νοσοκόμα δεν έκανε έτσι του Γιαρουζέλσκι λοιπόν θα σας μεταφέρω ένα εγκάρδιο ευχαριστώ για τη δήλωσή σας κατά τη διάρκεια της συνέντευξη τύπου του φεστιβάλ του Βερολίνου σα πα πα πα πα πα, βοαφορούσε τα γλυπτά του παρθενώνα και τα λιβάν και τα λιβάν και τα λιβάν. παρακαλώ. Και τα παρατήρησε η αγνάσια του Α! Δελαδιά! Κοίτα τώρα μου. Κοίτα τηλεακροατήσαμε Λέει μένα με τρελαίνει Που ο Πάνος Ο Πάνος, η Μπουργάρα Να πούμε βάφει το μαλλί ενώ κλούνη Το έχει Γκρίζωνα Ξέρω εγώ τώρα τι να σου πω Το θέμα είναι ότι με αυτούς δεν είναι ότι βάφουν το μαλί. Το θέμα είναι ότι η βαφή Τους έχει επηρεάσει τον εγκέφαλο Σε παρακαλώ πολύ σε παρακαλώ πάρα πολύ Μουσική Κυρία μου και κύριέ μου Μουσική Επειδή γίνεται Μεγάλος δόρος Με τις γερμανικές αποζημιώσεις Και το χρησιμοποιούν και αυτό Κατά το δοκούν ανάλογα Πως θέλουν να το εκμεταλλευτούν για να μαζέψουν τα ψηφαλάκια τους Λοιπόν Μάθαμε το εξής Πρώτα η γερμανική κυβέρνηση είπε τρία όχι για τις αποζημιώσεις προς την Ελλάδα και μετά μάθαμε, άκου τώρα να δεις πως κολλάει αυτό, ότι η γερμανική κυβέρνηση δεν πήρε ποτέ κανένα αίτημα από τις κυβερνήσει της Ελλάδας για το θέμα. Έλα! Έλα! Θα μου πεις τώρα ποια, ποια ελληνική κυβέρνηση θα έστελνε αίτημα στη γερμανική κυβέρνηση. Κανένα αίτημα λέει το Βερολίνο για γερμανικέ αποζημιώσει δεν υπάρχει από την Ελλάδα. Απολύτως κανένα αίτημα Κατάλαβες Βέβαια ξεχνάτε εσείς τον Απρίλιο Το 2013 Είχε δεσμευτεί ο Αβραμό υπουργό επί της Εθνικής και Ταλιμπάν Η κυβέρνηση λέει Να προχωρήσεις εσείς σας και και Ταλιμπάν Κατάλαβες, κατάλαβες, όλα, επιτροπή Επιτροπή, θα κάνουμε επιτροπή Κυρία μου και κυριέ μου Ξέχνα τα όλα σου λέω Ξέχνα τα όλα μη μη μη Μη Ορίστε! Μου, ναι. μου λέει τώρα, κοίτα να δεις τι μου λέει ο τηλεακροατής, ναι. αφού λέει έχουν δικαίωμα οι Γερμανοί μόνομερός να αποφασίζουν αυτά που αποφασίζουν. Έχουμε κι εμείς δικαίωμα ως κυβέρνηση μόνομερός, να τους πούμε ότι μας χρωστάτε αυτά που μας χρωστάτε και δεν σας δίνουμε αυτά που πρέπει να σας δώσω. Ορίστε παρακαλώ. Καλημέρα. Να σε καλά, να σε καλά. Γεια σου, καλή σου μέρα, καλή σου μέρα. Λοιπόν, κοίτα να δει τώρα. Λες, ωραίο το ερώτημα που έβαλες, αλλά θα πεταχτεί ο γράφος και θα σου πει και από πού θα βρούμε λεφτά να πληρώσουμε τις συντάξεις. Από πού θα βρούμε λεφτά να πληρώσουμε τους μισθούς. Από πού θα βρούμε λεφτά να μην βγούμε να σπάμε τα ATM. Από πού θα βρούμε λεφτά να μην... να μην... Αυτά θα σου πει μεγάλε. Και να, θα ξανασκιαχτούν Που <laughs> συνεχίζει την πλάκα ο τηλεακροατής Απ' τους επενδυτές που θα αφέρει ο Σαμαράς Κυρία ε, Άκουμε σε παρακαλώ Σβήστα όλα Την είδες την Όλγα με μαντίλα Μαντίλα μπουργκα σου λέω Πήγε να πουλήσει το brand name Η ίδια το παιδε σας το λέμε εμείς Που λέγεται Ελλάδα Και φόρεσε μπουργκα Απαπαπαπαπα Τι κρύβει αυτή η μπουργά Πήγε λοιπόν η Όλγα Ο Όλγα ρε παιδί μου για την κεφαλογιά να σας μιλάω Και παρουσίασε το σχέδιο δράσης Για την ανάπτυξη του τουρισμού Κάτω εκεί στην Αραπιά Α, λέω και Αραπιά τώρα Και θα με πιάσουν οι Πως λένε οι αντιρατσιστές Διαγράψαν και το Τζιτσάνι, βλε. Κυρία μου και κυρία μου. Τι έγινε, παιδιά, Οπα! Χρυσοχοίδη, Άστην την Όλγα. Εντάξει, εντάξει, Όλγα. Πήραν και στο Ντουμπάι, εκεί πάρει και ένα ρόλεξ να φέρει και με ένα δώρο. Όλε οι διαδικασίες πρέπει να έχουν το χαρακτήρα της καταδρομικής επιχείρησης είπε ο κουμάντου <laughs> Δεν αντέχω άλλο. <laughs> Ειλικρινά, σήμερα δεν αντέχω άλλο, δηλαδή. <laughs> Θα τη γυρίσω, την εκπομπή. Του ξανθού άγγελο που αφιερώνει Στο μαύρο καβαλάρι <laughs> Δεν γίνεται άλλο <laughs> Όλες οι διαδικασίες Πρέπει να έχουν το χαρακτήρα της καταδρομικής επιχείρησης Η καταδρομική επιχείρηση Δεν είναι άλλη από εκείνη που γίνεται Μας εξήγησε και τι είναι η καταδρομική επιχείρηση Ναι Λοιπόν Ο Γιώτα 15 Λιμών. Που γίνεται πολύ προγραμματισμένα Πολύ υπολογισμένα Πολύ μελετημένα Πολύ ακαριέα, πολύ γρήγορα και τελικώς έχει αποτέλεσμα Ναι, πολύ με μελετημένα, πολύ με αμελέτητα θα σου έλεγα Γουάρα τέλος πάντων Κυρία μου και κυριέ μου Ε, αυτά είναι και θα επανέρθω τώρα και θα σου πω Ξέρεις γιατί βάζουν αυτοί στα προδοσία έτσι. Μάλλον όχι εσύ δεν ξέρεις Αυτοί ξέρουν Αλλά πολύ θα ήθελα ειλικρινά σα ομιλώ Να γνωρίσω έναν άνθρωπο από αυτούς που λαμβάνουν μέρο στις σφιγμόμετρήσεις και έδωσαν ας πούμε πάρη στην καινούρια σφιγμόμετρηση το 43% ε, έναν από αυτού το 43% να μου εξηγήσει γιατί θεωρεί καταλληλότερο ο τον Αντώνη τον Βαρκάρη, τον Σερέτη απέναντι στον Αλέξη που τον θέλει και η Ιταλία και η Ευρώπη και ο πλανήτης ολόκληρος και το δίνει του Αλέξη ένα 30% θέλω ρε παιδί μου να γνωρίσω να γνωρίσω έναν. Λοιπόν, να γνωρίσω έναν και δίνει 1,2 στο ΣΥΡΙΖΑ μπροστά, ψέματα είναι, ο ΣΥΡΙΖΑ είναι αυτή τη στιγμή είναι πολλές μονάδες μπροστά από τη Δημοκρατία. πάρα πολλές μονάδες μπροστά, διότι τους νοικοκυρέου, οι νοικοκυρέοι τώρα περνάνε τη φάση που πέρασε, ε, αν θέλετε, θα, δεν θα λέγαμε μεταπολεμικά, αλλά πέρασε μεταδικτατορικά η αριστερά. Οι νοικοκυρέοι λοιπόν σπάζονται σε 500 κομμάτια. Οπότε λοιπόν ο ΣΥΡΙΖΑ είναι πολλές μονάδες μπροστά Αλλά εγώ θα ήθελα να γνωρίσω έναν από αυτούς Που μάλιστα δίνει και σε δεύτερο σε δημοτικότητα τον κύριο κουρέλι. Τι ήθελα να παιδί μου να του πω με σηκώνα Μπορείς να μου εξηγήσεις και να μου εξηγήσει ο άνθρωπος Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα Έτσι φυσικά δεν θα δίταγα να μου... Γιατί έβγαλε το όπλο να μου εξηγήσει ο Στο Ηράκλειο που έγινε αυτό. Τούριξε με το όπλο στο στόμα λέει και, και του πήρε τα δόντια παραμάζομα γλίτωσε Έχασε μόνο τα δόντια του γιατί του χρώσταγε νίκια κυρία μου και κυριέ μου Έλα μην μου λες τέτοια είδες τι ωραία πράγματα συμβαίνουν την ώρα που εσύ εξανίστασε με τις καταθέσεις της κυρίας ΡΑΡΑΙ Πούσι Λοιπόν ένα στου τρεις οι οποίοι αυτή τη στιγμή είναι στον Κεάδα είναι ελεύθερος επαγγελματίας, ο οποίος έχει χάσει τα πάντα. Ένας στους τρεις. Έτσι, οι άλλοι είναι η δουτική άλλη και τέτοιοι. Κυρία μου και κυριέ μου, αμάν, αμάν, τα πήρε στο κρανίο ο Εκνεβρίστηκε Εκνευρίστηκε με την Ελβετία και τους πολίτες της Ελβετίας που ψήφισαν στο δημοψήφισμα ότι δεν θέλουν μετανάστες από του, την Ηνωμένη Ευρώπη και τους έστειλε μήνυμα και τους λέει τι λέτε ρε, ρε κλαμπα, ορίστε Λοιπόν, άκου τώρα τα πήρε στο κρανί ο, ο ορίστε άλλος του στραγαλίνη πέστα Είναι καλή νερε αφού και λαϊδάς ωραία Έλα ρίχτα Ό,τι ώρα θέλουν να τα βγάλουν και τα ξέρουν όλα Τώρα μην είναι... μη μανεβάζεις τα ζεγλικερίδια, αφορολογούν και πια Πρόσεξε τώρα εσύ, τα... πρόσεξε τα δικά σου τριγλικερίδια μην σου ανέβουνε, γιατί έχουν φόρο. Έλα. Έλα. Για, για, για, για. Πρόσεξε τα τριγλικερίδια σου, σου λέω, γιατί έχουν φόρο. Και πήρες το πήρε στο κρανίο που λες ο Βενιζέλος και ε, ε, γιατί αποφάσισαν οι πολίτες της Ελβετίας να στι... ότι δεν θέλουν μετανάστες και τους λέει, τι λέτε ρε μου ροχαβλή Ελβετή, που θα μου πείτε μένα έτσι. Α, πα. πα, πα, πα, πα. Θα σας δείξω γόρε Θα σας κάνω ντάτσι ντάτσι Κάτι τέτοιο έγραψε σε μια τέλος πάντων διαμαρτυρία που έκανε μη νομίζω ότι θα γράφε τίποτα διαφορετικό Αλλά πάντως να σας ενημερώσουμε Ότι η Γερμανοί εφοριακοί Πρόσεξε Οι Γερμανοί εφοριακοί μιλάμε Φορούν Αλεξίς φραγκιλέκα, Κατάλαβες Λοιπόν ε, Και τώρα ψάχνουν άλλου τύπου Αλεξίς Φεραγιλέκα Γιατί οι Γερμανοί δεν χρησιμοποιούν όπλα. Πυροβόλα, πήραν του μπαλτάδε στα χέρια ενάντια στου εφοριακού. Κατάλαβε, yeah. σφαγιάλε. Γιατί με τσεκούρια του κυνηγούν λοιπόν οι, οι έντιμοι οι Γερμανοί φορολογούμενοι του εφοριακού στη Γερμανία και δεν νιώθουν ασφαλεία. Άντε, τώρα θα του βάλουν εκείνε τι στολέ που φόραγαν οι Δήτε την κάλυμνο κάτω που πήγαινα να βγάλουν σφουγγάρια. Έτσι θα βγαίνουν έξω σε λίγο οι εφοριακοί. Yeah. Παρακαλώ. Καλά, ναι. Έγινε. Είναι η απάντηση μου λέει ο τηλεακροατή στον Μπουμπούκο για το τι θα κάνουμε όταν θα μείνουμε χωρί βαρβάρο. Λοιπόν, κοίτα να δει τώρα. Ε, σου λέω σε λίγο θα του βγάλουν έξω με αυτέ τι στολέ. Έχει δει τώρα πώ ψαρεύουν, πώ μαζεύουν κοράλια οι, οι καλυμνιώτε. Ποιοι είναι αυτοί που βουτάνε με τι στολέ. Τέτοιε στολέ θα φοράνε. Κυρία μου και κύριε μου, Κυρία μου και μου και η σταυροδοσία. Φέρνει κοντά μας Είναι σαν το χρυσό Μας φέρνει πιο κοντά Βαριά ονόματα και ονόματα τα οποία είναι στην καρδιά μας Λοιπόν Ονόματα τα οποία είναι στην καρδιά μας Η Ντόρα Α Κατάλαβες Γιατί είναι σφινομένη στο κεφάλι σου Η Φοφό Για τη Φοφό μου ρε σου μιλάω Για τη σπερματικό δικαιώματι Σοσιαλίστρια Σωτηρίτρια που την έχει τώρα και καπετάνισσα επί της Επιδεθνικής Αμήνης έρχονται λοιπόν η φωθή από το Πασόκ η Συλβάνα α, πα, πα, πα, πα. η Άννη χωρίς Άννη ζω εγώ τώρα ποδηματά και άλλα βαριά ονόματα λοιπόν ο Ψαριανός είναι γνωστό ο πρόσωπος ο Ψαριανός κατάλαβες είναι περασμένος στο τηλεοπτικό σου DNA μέσα δεν γλιτώνεις μεγάλε σε παρακαλώ πολύ δηλαδή οπότε λοιπόν αυτά τα χαρτιά τα οποία τα βαριά χαρτιά τα οποία ετοιμάζουν γιατί φτιάχνουν φτιάχνουνε τις του, τις τους θα σε βάλουν πάλι στο μαντρί για να αυξήσεις τα ποσοστά τα οποία θέλουν τα οποία πρέπει να τα, φτιά, να, τα να φτάσουν στο σημείο να είναι όπως θα παρουσιάζουν στις σφιγμομετρήσεις Σε αυτές τις καθαρές Σε αυτές τις ανεξάρτητες Σε αυτές τις δημοκρατικές Τι άλλο να βρω να πω στι τις οποίες σου παρουσιάζουν ανεξάρτητοι μαχητικοί, πατριώτες ε, Πεντακλίνερ δημοσιογράφοι Σε παρακαλώ πολύ Κυρία μου και κύριέ μου η, η πραγματική ζωή Τουλάχιστον περνάει, περνάνε κάποιε εικόνε Από την και βλέπεις ποια είναι η πραγματική ζωή και πως την αντιμετωπίζει ένα ανύπαρκτο κράτος με όχι απλά ανύπαρκτους μηχανισμούς αλλά ηλίθιους, άνοους τύπους οι οποίοι απαρτίζουν αυτούς τους μηχανισμούς οι οποίοι συνεχίζουν να πλερώνονται είναι τα βολεμένα στρατιωτάκια του συστήματος και συνεχίζουν να κάνουν τα ίδια σενάριο δεν αλλάζει η πραγματική ζωή Φαίνεται από την κραυγή αγωνίας του, από τον πιο απλό άρρωστο με μέχρι βαριές περιπτώσεις ε, ασθένειας όπως είναι οι καρκινοπαθείς μας οι οποίοι περνάνε δραματικές στιγμές αγωνίας στην καθημερινότητα την οποία καλούνται να ζήσουν <ΣΣΣ> Απέναντι λοιπόν σε όλο αυτό το τηλεοπτικό σούργελο το οποίο είναι και τηλεοπτική δημοκρατία είναι και... είναι και ο Φερετζές με τον οποίο θέλουν ψήφο. είναι, είναι, είναι, είναι δεν έχεις να αντιτάξεις τίποτε παρά μόνο τη μοναχική σου ύπαρξη διότι έχουν πιάσει όλα τα γιοφεριά θα έχουν πιάσει όλα τα γιοφεριά κόμματα, ομάδες, ομαδούλες, ανδρομέδες σύμπαντα, όλα είναι πιασμένα το μοναδικό πράγμα που έχεις να αντιτάξεις, είναι η μοναχική σου ύπαρξη. Falling, Δεν έχουμε λοιπόν... Δεν τρόπο να του αντιμετωπίσουμε, δεν έχουμε τρόπο να διορθώσουμε καμιά κατάσταση διότι θα βρούμε καταρχάς μπροστά τους κουμανταδόρους του κόμματος, της ομαδούλας, της ομαδάρας Θα βρούμε μπροστά μας τους συνδικαλιστές Αλήθεια τι έγινε μετά την κάθοδο των υπευθύνων του κινήματος των αγροτών στην Αθήνα Θα μάθουμε σύντομα και ξέρετε ποιο θα είναι το αποτέλεσμα οπότε λοιπόν you... όσοι μπορείτε να σκεφτείτε ακόμα my... περνώντας αυτό το χάλι καταλαβαίνετε ότι είσαστε εντελώς μόνοι oh, Θα τελειώσουν όλα, τηλεακροάτοι Είναι τελειωμένα όλα. Σήμερα, λοιπόν, ετοιμάζεται και το πρώτο ανακοινοθέν ρόγλου Αναστασιάδη για την Κύπρο. Οπότε, α, δεν θα τη λέγαμε μια μικρογραφία της κατάστασης. Θα λέγαμε ότι αυτό που λέμε από την αρχή αυτής της ιστορίας ότι στο τέλος θα κάνουν ό,τι ακριβώς θέλουν ότι ακριβώς έχουν σχεδιάσει και δεν βρίσκουν απέναντι τίποτε απολύτως τίποτε αντίθετα τα όπλα τα οποία έχουν εντεράστια είναι, είναι όπλα τα οποία δεν έχουν πια σφαίρες έχουν χρήματα έχουν εικόνα ορίστε Ένας πυγραμμένος τηλεακροατής με ρωτάει και τόσο αίμα τζάπα γιατί χαθήκαν τόσα ελληνόπουλα yeah. σε διάφορες ιστορικές περιόδους; yeah. το καλούσε η ιστορική περίοδος γιατί σας έχω παίξει πανελιμένος το ηχητικό yeah. με την Έλλη την παπά yeah. που λέει ότι εμάς λέει η Έλλη παπά όταν μας κάλεσε η ιστορία φανή... ε, πήγαμε λέει ελπίζω λέει και εύχομαι να μην χρειαστεί Αλλά άμα χρειαστεί λέει Να σας χτυπήσει την πόρτα Η ιστορία Θα είσαστε εκεί Με την ελπίδα έφυγε Δεν, δεν έχεις αγαπητέ μου Είναι τεράστια τα όπλα τα οποία διαθέτουμε Τα έχουν όλα στα χέρια τους Πώς να το πούμε αλλιώς Όλα τα άλλα είναι Ιστορίες να αγαπιόμαστε Και μια και φτάσαμε στο τέλος Να ακούσουμε ένα τραγουδάκι Να ακούσουμε παρέα και θα επιστρέψουμε να κλείσουμε hey, Για σου γεροπλάτα ναι. Να σανεύω Κράτα του Τους Να πλανεύω Στο Θεό Να γειτονεύω Ψυχή μου πελεκήσα, ξυλοκόπη και μαθήσα, Την ψυχή μου πέλεκισα, ξυλοκοπικέ μαθήσα, διχός δροσερό. Τη Ποτίζε τα φύλλα κύλλα Στην καρδιά μου βες το φιλί μου και Να βαφτούν τα χίλια χίλια Το κοινά στα χίλια χίλια Να δαγκώ βάρε της αγάπης βαρέ τα γλυκά Σαν ευωδράτα με σαμούλινα και λαϊδίσω του αγγέλου να, να μεθύσω, Τα παιδιά πετρούλισαν τα φτερά μου και μ' αφήσα. Δίχω Τα παιδιά τα φτερά μου και μαθήσαν. Δίχω γαλανόρανε που τα μακύλα, κύλα ποτίζει τα Χίλια, να βγάλω βαρέ τι αγάπη, Βαρέ. Τα γλυκά τα μηλα, κύλα. Ποταμάχη, κύλα, κύλα. ποταμάκι κύλα, κύλα. Φωτιζέ τα φύλλα. τις αγάπης βαρέ, τα γλυκά τα μήλα, κύλα, ποταμάχι, κύλα, κύλα. Για σου, Γεροβλάτανε, <σχερδίδι> τη ζωή σου να χαβέ, Γεια γη... σου πλάτα. Λοιπόν, κύριες μου και κύριοι, αυτά ήταν για σήμερα. Τέλο. Μείνετε συντονισμένοι στο 100,5 στο ράδιο Αρτά. Και θα ακολουθήσουν τα γλαίδια του Καναλάρ. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις ε, πολύ ωραίες παρατηρήσεις σας, Για την υπομονή σας. Να κάνετε αυτή την ακρόαση. Και ευχόμεθα απετόντας πάντα να είσαστε πολύ καλά. Πολύ καλά όμως έτσι. Γεια και χαρά σας. Round. Εκατόν FM stereo.